Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα καταρχήν και καλή χρονιά, καλές γιορτές και καλή υγεία να έχετε Είμαστε η ομάδα του Newsfilter.gr και ευελπιστούμε να εισέλθουμε και εμεί στον χώρο των podcast Με το δικό μας πλέον newscast ε, Ας συστηθούμε για αρχή και μετά βλέπουμε Εγώ είμαι ο Γιώργος Εγώ είμαι ο Άγγελος Απόστορος Γεια χαρά σε όλους, Χρήστος. Και εγώ είμαι η Άννα Ευελπιστούμε την, την επόμενη φορά θα έχουμε και άλλα μέλη μας ως ε, οι αξίζουν θα έρθουν, ναι. να είστε σίγουροι. Θα μείνουμε με δύο άτομα, δηλαδή. <laughs> όσοι πιστεύω πω θέλετε, δεν μου λένε. Βασικά, νομίζω ότι εδώ είναι καλό να πούμε ότι το ολο η όλη προσπάθεια άρχισε με το newsfilter.gr που είναι το, το site που ξεκινάει μαζί με το podcast. Να πούμε και τη διεύθυνση. Στην 1η ναι. Ε, www.newsfilter.gr. Εύκολο νομίζω για όλου. Και όπω έλεγα, το, από το site από το οποίο ξεκίνησαν όλα. Ε, σκεφτήκαμε να ακολουθήσουμε και με, και με το podcast αυτό. Το οποίο ο στόχο κυρίω θα είναι το να φιλτράρουμε, να διηλύσουμε την επικαιρότητα και ναι. να προσφέρουμε το πούμε, στο ευρύ κοινό ειδήσει οι οποίε με την πρώτη ματιά ίσω να μην ήταν ορατέ από του πολλού. Ναι, αυτό είναι ο στόχο του site. Τώρα ε, στο podcast, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνεται στάνταρτ και κάθε εβδομάδα όπω είναι το, το κλασικό, ελπίζουμε να μπορούμε να βγάζουμε ένα ανάβδομάδα ένα δύο εβδομάδες είναι νομίζω το καλύτερο Είναι ευχησέρω Και στόχος μέσα στο από το Newscast είναι να τουλάχιστον τα σημαντικότερα από τα άρθρα που θα παρουσιάζονται στο News filter, να τα σχολιάζουμε και να παρουσιάζουμε και μια ηχητική ας το πούμε ανασκόπηση των θεμάτων ε, Νομίζω ότι, ότι είναι στο βέβαια θα Καλά θα ήταν να, να δώσουμε και λίγο... και λίγο το κλίμα που επικρατεί εδώ, νομίζω είναι... είναι καλά. Το κλίμα μετά στα φίλια. Έχουμε... Έχουμε εδώ καταρχά Χάρουμαν. Είμαστε δύο-τρει που καθόμαστε, ένα ο οποίο τρώει όρθιο. και. Ωχ. <laughs> γελάει τώρα. Α κάτω. Και πίνουμε γενικότερα, ναι εντάξει. Αν και αυτό δεν πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να έχει και νοήματα το. Να περάσουμε μηνύματα. μηνύματα. Γι' αυτό μην πίνετε όταν αδικείτε όπω κάνει ο Άγγελο τώρα. Ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε προχθές στο news Filters, λέει το είναι αρκετά ενδιαφέρον, λέει ότι στο Ιράν από την αρχή του έτου ξεκινάνε ξεκινάνε ευρώ έναντι του δολαρίου στι αλλαγή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και μάλιστα αυτό γίνεται είτε για πολιτικού λόγους είτε που νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι την νέοι είτε με στόχο να μειώσει τις επιπτώσει από την του δολαρίου έναντι του ευρώ Εντάξει, προσωπικά η άποψή μου είναι ότι κυρίως για, πολιτικούς, δηλαδή εγώ, αν ήμουν στο Ιράν, κυρίως για πολιτικούς λόγους θα το έκανα. Δηλαδή, σίγουρα η παρουσία των Αμερικάνων εκεί δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο για τους πολίτες που, είναι, που ζουν, δηλαδή, που είναι από εκεί πέρα. Ναι, όταν μιλάμε για οικονομικά τέτοια μεγέθη, νομίζω ότι η πολιτική διάσταση του θέματος παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν το δεις με οικονομικά μεγέθη, γιατί η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ του τελευταίο μήνα, είναι αρκετά αισθητή ώστε τα έσοδα του από αλλαγή από δολάιο σε ευρώ να είναι πολύ μεγαλύτερα του Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που πουλάει πετρέλαιο, το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο πολύ βλάει στο εξωτερικό, σε, δολάριο, σε ευρώ, παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε σε δολάιο. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Εντάξει, σίγουρα δεν έχουν λόγο μόνο οι πολίτε, δηλαδή και η κυβέρνηση ή τέλο πάντων οι αρχέ εκεί θα έχουν και αυτοί του λόγου, αλλά εγώ σαν απλός πολίτης, δηλαδή θα έβλεπα την εμφάνιση δηλαδή αν μου λέγε η πολιτεία μου ή αν κάτι τέτοιο ότι δηλαδή υποστήρινα μόνο και μόνο επειδή δεν μου αρέσουν δηλαδή σαν, σαν άνθρωπο, μη μου κάνουν κακό, αυτό εννοώ Ταυτόχρονα το άρθρο αναφέρει ότι και άλλε χώρε που έχουν πετρέλωξει με το ευρώ πλέον έναν δολαίο όπως η Βενεζουέλα, η Ινδονησία, Ηνωμένα Αραβικά Μιάτα, πιθανόν και άλλες ε, φυσικά πιστεύω ότι γίνεται για πολιτικούς λόγους και για οικονομικούς ε, Λίγο περισσότερο θα δώσουμε βάση στους πολιτικούς λόγους Θα το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω Δηλαδή η Αμερική δεν έχει μπει στο Ιράν Απλώς ίσως τα είναι μια αντίδραση Σε όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό με, τις, με, τα, με τα πυρηνικά που διαθέτει το Ιράν Και ότι η Αμερική πιέζει στο να τα σταματήσει αυτά, αυτές ναι, ωστόσο η πολιτική της Αμερικής στην γύρω περιοχή γενικότερα σε αυτές τις χώρες είναι λίγο πολύ δηλαδή και στον υπόλοιπο κόσμο έχει καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει. Είναι πάγια προσπαθεί να ελέγξει περιοχές για πετρέλαια και άλλα τέτοια διάφορα. Αυτό πιστεύω εγώ α πούμε. Γι' αυτό το είπα κιόλα. Να μην ξεχνάμε ότι εκτός του θέμα εγώ ήτου... Όλα τα άλλα για την Αμερική ότι ξέρεις μια χώρα που χρησιμοποιούσε δολάριο πλέον σταμάτησε δεν έχει κάποια άλλη επίπτωση εκτό από την οικονομική του ότι ό,τι τρέλου αγοράσεις από το Ιράν πλέον θα είναι σε ευρώ το οποίο στην Αμερική εστιχείς περισσότερο οπότε θα στηγείς το δολάριο και μια άλλη επίπτωση δεν έχει. Ναι εντάξει. Ίσως να έχει κάποιον άλλον απότερο σκοπό μια συνεργασία, μια καλύτερη, μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τους 25 σε λίγο 27 της ε, αυτό. Ενδεχομένως ναι. Ε, ναι. αυτό και το άλλο είναι ότι... Συγγνώμη, συγγνώμη, ε, 27, γιατί είμαστε ήδη στη νέα χρόνια. Ναι, σωστό. Ε, πάντως ε, αυτό που λέω εγώ είναι ότι σίγουρα η, το Ιράν για να πάρει μια τέτοια απόφαση και για να πει ας πούμε ότι πλέον στηρίζω ευρώ και όχι δολάριο θέλει με τον τρόπο του κιόλας να αντιταχθεί στην Αμερική και να πει ότι δεν της συμπάθει τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό που λέμε και πριν δεν, δεν τη θέλει για σύμμαχο αυτήν, αλλά στην Ευρώπη. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω το εξή ότι βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο από μια χώρα που λίγο πολύ Αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι ότι αν όχι σύμμαχος, αν όχι φίλος Φαίνεται ας πούμε μια αντιπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής Δηλαδή το Ιράν προσπαθεί να αναπτύξει και το, το προγραμμά του με τα πυρηνικά και όλα αυτά Το θέμα είναι να κοιτάξουμε λίγο και τις υπόλοιπε χώρες που σημειώνονται γιατί αυτό για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία Καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα και ιδίως οι πολύ πλούσιες τρελοπαραγωγές, τρελοπαραγωγές χώρες που υπάρχουν εκεί, σε αυτή τη συνομοσπονδία, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό σύμμαχοι 100% με την Αμερική και όμως βλέπουμε πάλι μια στροφή. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν πολιτικοί λόγοι από πλευράς του Ιράν τουλάχιστον που είναι το κυρίω θέμα μας, αλλά βλέπουμε ότι και ο οικονομικός παράγοντας παίζει... Ίσως και μεγαλύτερο ρόλο από τον πολιτικό. Σίγουρα. Το... Για την Αμερική τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτό παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι στον οικονομικό παράγοντα στοχεύει και όχι τόσο. Για το Ιράν δεν ξέρω προσωπικά ποιοι παράγοντε είναι αυτοί που... που παίζουν περισσότερο ρόλο. Λέξτε, μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι οι τρει λύσει ή οι τρει εικασίε που κάνουμε εμεί με τι λίγε γνώσει μα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα να οδηγήσουμε στην απόφαση οπότε Πουλήσουμε εντάξει θα μπορούμε να το αφήσουμε εδώ και να αφήσουμε του ακροατές πάντων, να βγάλουμε και αυτές τις περάσματα τους Σε ένα θέμα έτσι λίγο πιο Αναλαφρό Τέλος πάντων Στο ε... λαφό... <χω> <χω> Θα αναφέρουμε Το top 10 όπως έχει εδώ πέρα Συντάξει <χω> ο φίλος μας Ο Άγγιλος ε... Τον επιστημονικό ανακαλύψεων Τον του 2006 Και θα κάνουμε κάποια έτσι Ελαφρά σχόλια Επάνω σε αυτά Δηλαδή ας πούμε θα ξεκινήσουμε με το Με το πρώτο Στη λίστα μας... Συνήθως από το τέλος ξεκινάμε. Ναι, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. εδώ. Ναι, Ξεκινάμε από το τέλο να κάνουμε... Εγώ, εγώ. εγώ θα έλεγα να τα αναφέρει απλά από το τέλος σαν τίτλους και... Α, ωραία, ωραία. Να συζητήσουμε ναι, εκτενώς θα θα τα θα δύο πρώτα. Συμφωνήσω, θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Η δέκατη... Να βάλουμε και τύμπα να πω Το δέκατο λοιπόν... Η δέκατη επιστημονική ανακάλυψη στη λίστα μας είναι... Αυτή που φέρει την κατηγορία λεπτή χειρισμοί όπου, όπω ξέρει τώρα έτσι, μια νέα κατηγορία RNA δημιουργεί ελπίδε για νέε γονιδιακέ θεραπείε. Ναι, τι κάνω τα RNA. Ε, είδε δηλαδή, α πούμε, έχει εσύ τη γονιδιακή ασθένεια, καταλαβέ. Η οποία, να σου πω την αλήθεια. Του γονεί είναι αυτοί. Ε, ναι, γιατί τα γονίδια τα κλείναμε από του γονεί. Είναι και αυτό μια αυτή. Και επίση, έχω να πω ότι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώ πάνω κάτω τι είναι αυτό. Γιατί, όταν ήμουν σχολείο και έκανα την βιολογία πετούσα λίγο αϊτό. Αλλά οι γονιδιακέ τραπέζες, ναι, σίγουρα καταλαβαίνουν πάνω κάτω ό,τι γίνεται, ρε παιδί μου. Οπότε, καλό θα ήταν να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, μια και δεν ξέρουμε και πολλά. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, ναι, ε, το ένα το θέμα φέρει τον τίτλο Η αιμονή τη μνήμη. Υπόθεση, λέει νευροεπιστημόνων, για τη δημιουργία των αναμνήσεων στον εγκέφαλο, και έχω την εξή ερώτηση. Υπόθεση για το στον εγκέφαλο, η υπόθεση για το πώ δημιουργούνται οι αναμνήσει στον εγκέφαλο ή η υπόθεση για το πώ θα μπορούν αυτοί να σου δημιουργήσουν πλαστέ αναμνήσει στον εγκέφαλο. Και τα δύο γύρω. Να το πρώτο δεφέ για το πώ αποθηκεύονται οι αναμνήσει στον εγκέφαλο. Ελπίζω με όλη με την καρδιά να είναι αυτό. Ε, αυτό πάνω σε αυτό πάντω με το πώ αποθηκεύονται οι αναμνήσει στον εγκέφαλο και τα σχετικά από όλη τη γνώση που έχω το μόνο που μπορώ να, προ... να προσφέρω για να συνεισφέρω στην κουβέντα είναι ότι είναι θέμα νευρονίων δηλαδή είναι θέμα εγκεφαλικών κιτάρων και το πως αυτά σχηματίζονται και πως συνεπάρχουν γιατί... το γιατί εσύ θυμάσαι τη γιαγιά σου μάλιστα είτε είχε, είχε πα... παρουσιαστεί έτσι κιόλας από ό,τι ξέρω δηλαδή το πρόβλημα του γιατί κάποιος γνωρίζει ποια είναι η γιαγιά του Επιστημονικά έτσι. Γιατί ο Λάσχαρη όταν είχε τα subject και οι άλλοι δεν ξέραν τι του γίνεται. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα μας κάνει μήνυμα γιατί χρησιμοποιούμε το όνομά του βέβαια στο ξένο υλικό, αλλά ακριβώς. ελπίζουμε ότι θα έχει κατανόηση. Ακριβώ, ακριβώ. Και α προχωρήσουμε πυλαλόντα, πυλαλόντα το 8ο θέμα μα, το οποίο έχει τον τίτλο Πέρα από το, από το φράγμα του φωτό, Νέε τεχνικέ μικροσκοπίας ε, επεκτείνουν τι δυνατότητε των μικροσκοπίων. Δηλαδή. Ακόμα μικρότερο πράγμα. Είναι να κάνει μεγαλύτερο ζούγκο. Στι κάμπε μπορεί να μπει αυτό. Πού? Εδώ, όχι, απικιοσκόπητο να φέρει το αλλά και πώ θα μπορεί να το δει αυτό εδώ πέρα από το πράγμα που και το έχει. Τι αυτό εδώ πέρα όμω. Ότι είναι χωρί Κάνει Κάνει πιο. δει πιο μέσα. Κάτι που άμα ότι το νούμερο 7 τη κατάταξη των επιστημονικών γεγονότων, μάλλον δεν θα ήμουν εδώ πέρα να μιλάω μαζί του. Μάλιστα, είναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Οπότε, καλό θα είναι να περάσουμε στο νούμερο 7 τη λίστε μα. Το οποίο είναι δρόμο τη βιοπικιλότητα. Πώ εμφανίζονται νέα είδη, δεν ξέρω. Από, από μικρό έβλεπα κάτι τέτοια καμένα ένα ντοκιμαντέρ για το πώ εμφανίζονται νέα είδη από διασταυρώσει και παλιών και από αυτά τα, τα συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού που επέζησαν μετά. Κάνω μια ερώτηση: Το τσομπανόσχυλο από τι διασταύρωση έχει, Από τσομπάνη και σκύλο, αδερφέ. Και το μαντρόσχυλο από μάντρα και σκύλο. Οπότε προχωράμε γοργά γοργά και με το κέφι στο έκτο κομμάτι της λίστας μας το οποίο λέει, έχει τον τίτλο ακτίνα ελπίδας φάρμακο κατά της τύφλωσης των λοκιωμένων δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι αλλά με αυτό μου φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρο ομολογμένως εντάξει το, τα προβλήματα κυρίως που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι λοκιωμένοι έχουν να κάνουν με όραση Άρα εντάξει, αυτό θεωρώ ότι αν όντω ισχύει είναι σοβαρό. Αυτό φέρει, δεν είναι μόνο γελικού, είναι μια όσια που απλά κυρίω ίσω λειτουργεί τη που έχει νέο συμπάξει. Εξαρτάται, η πιθανα μιλάμε για καταράκτη, δύσκολη σε... συμβάσει. Εδώ, εδώ μιλάμε για τίποση πολύ υποκλιεται εδώ πέρα. Οπότε αλλά... λέω αν μιλάμε για ασθένειε όπω καταρράκτε είναι Λυβώς. καθαρά ηλικειμένο. Όχι να κάτι άλλο πιο γενικό το οποίο οδηγεί μετά από κάποιο πήγοντα στη ορισητή. Κοιτάξτε μάλ, μπορεί να γυρίσει τη οποία εγώ ευχαριστή μέσα σημαν και πέρα δεν ξαφνείο. Διότι ως γνωστόν έχω και τη μυοποία και στα λεωφορεία κοιτάω τον κόσμο και νομίζω ότι είναι άλλη και με το πλησιάζω στα ένα μέτρο και πάω να χαιρετήσω. <σομίως> Βλέπω ότι τελικά <σομίως> είναι <ενάλωση> <σομίως> άγνωστο <τελικά σομίως> Οπότε καλό θα ήταν επειδή γίναμε αρκετά ρόμπα Θα προχωρήσουμε στο πέμπτο κομμάτι Στην πέμπτη θέση λίστα λίστας εσύ μας Έτσι Η οποία έχει το οποίο κομμάτι έχει το τίτλο απόλυτο καμουφλάζ Τεχνική <σομίως> με την οποία γίνεται εντελώς αόρατο ένα αντικείμενο στην περιοχή των μικροκυμάτων Αφού έχουμε το Άζεξ, θα τα Σύντομα στις... θα επιτευχθεί και για το ορατό φως Πώς δηλαδή θα κάνει ένα πράγμα αόρατο Έτσι ακριβώς αδερφή Θα φωνάξουμε το κόπερφιλντο, το σπαρτακό Έτσι έτσι, πες Και λέει ξέρω εγώ συνεχίζουμε α πούμε και λέμε ότι έχουμε το εξή από τη θάλασσα λέει στην ξηρά πως εξελίχθηκαν τα είδη από τη θάλασσα στην ξηρά κάποια κομμάτια που έλειπαν από το παζλ αυτό εδώ ομολογουμένως μου φαίνεται έτσι σε συνδυασμό με το δρόμο της βιοποικιλότητας που αναφέραμε παρακάτω πως εμφανίζονται νέα είδη αυτό εδώ με την εξέλιξη μου φαίνεται έτσι ένα αρκετά καλό... ένα αρκετά καλό θεματάκι και καλό θα ήταν να το determined... κοιτάξουμε λίγο και για ένα επόμενο podcast δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κάποιος από το στάσιο Κάπου ένα θέμα ότι ο άνθρωπο που έρχεται από όντα τα οποία ζούσαμε στη θάλασσα Φυσικά, τα πάντα να προληθάμε κάτι που ζούσαμε στη θάλασσα Τα πάντα τα πάντα Τα πάντα το επιδάγια του Θεωρώ ότι μπορεί τα πάντα να προληθάμε κάτι που ζούσε στη θάλασσα αλλά δεν μπορώ να συμβεί αυτό Καλύτερα να περάσουμε στο τέτοιο ναι, αντιπαρέρχομαι το προηγούμενο σχόλιο Και, και τι τέτοια έκανε και τα Δαρβίνος και τι έπαθε Πήρες το όνομα του το. το τρίτο κομμάτι τη λίστα μας Έχει τον τίτλο «Αντίο στον πάγο» Και αναφέρει χαρακτηριστικά Ό, Ότι οι αρκούδες ότι... δεν κοιμούνται πια Ότι τα δύο μεγαλύτερα τμήματα πάγου στον κόσμο Αρχίζουνε και συρρυκνώνονται Κοινώς Όχι πια, πάγο στο φραπέ ναι, Αυτό εδώ με το λιώσιμο των πάγων είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να πω ότι με ανησυχία από λίγο έτσι πιο πίσω. Η μόνη ανησυχία είναι μην ανέβει στα ύψη τη θάλασσα, έτσι όχι κάτι και άλλο. Ναι, άμα λιώνουν οι πάγοι, αναγκαστικά νομίζω ότι κάπου πρέπει να πάει αυτό το νερό. Τι μπορούμε να το μαζέψουμε και να το βάλουμε κάπου επειδή Σωστά, το βάλουμε στο ψυγείο για το καλοκαίρι, α πούμε. Ναι, κλωστικά. Ναι. Κοιτάξτε, είχα ακούσει και το άλλο από παιδάκια όμω, ξέρω εγώ, ότι αν τελικά λιώσουν οι πάγοι και οπότε δηλαδή, πλημμμυρίσει νερό παντού κλπ βλέπουμε το πλανήτη με λοιπόν συμμετέχει να τρέχει νερό ξέρω το στο διάστημα. Ήταν δέρα παρατηρήσει, το καλύτερο μου, αλλά θα πρέπει να, <Λε> να αναλογιστούμε και το εξή. Ότι εμεί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε βρισκόμαστε σε μια πόλη. Και άμα να βγει γενικότερα η στάθμη του, <Λε> του, του, του είδατος, στον πλανήτη. <Λε> μπορώ να πω ότι σιγά σιγά πρέπει να μαζευόμαστε και να παίρνουμε τα βουνά. 50 μέτρο, πότε... Δεν σου πω πάρα πολύ. Να σου πω ερφό. Δηλαδή, εμεί έχουμε πρόβλημα με τα Θεσσαλονίκη αυτή στην Αθήνα, κάτι που να πούμε. Άμα ανέβουν τα Ναι, είναι και αυτό. Θα πρέπει να κολυμπάνουμε ένα πλουστήριο, ξέρω εγώ, με το σπίτι. Παίζει, παίζει και κάτι τέτοιο. Βέβαια σε κάτι έντονο που είχα δει ότι οι περιοχέ που κινδυνεύουν ήταν κάποια κοντά στη Μεσόγειο και σε αυτά. Ήταν όλε, δηλαδή, σε ακτέ του ωκεανών. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό που λε που θα μπορούσε. Μπορεί όντω να είναι έτσι. Απλά έτσι, πώ το σκέφτομαι εγώ, ρε παιδί το να ανέβει η στάθμη. Των υδάτων του πλανήτη. Ε, πρέπει να ανέβει η στάθμη των υδάτων όλου του πλανήτη. Δεν γίνει καλό. Σίγουρα νομίζω. κάποιοι θα κινδυνεύουν που είναι κάτω-κάτω και πρώτοι, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίσουν τι συνέπειε. Πάνω σε σμάδια είναι ό,τι φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι, ότι άμα αρχίσει και λιώνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο, κι άλλο θα έρθει και η σειρά μα σιγά-σιγά. Εντάξει, το πολύ πολύ να γίνει σαν τι κάτω χώρε. Ολλανδία, Βέλγιο. Βέβαια με τέτοια οργάνωση που έχουμε ακριβώ σαν κάτω χώρης, θα γίνει. Εντάξει, άμα βγει στα σκούρα. <laughs> Θα Κοίτα, έχουμε και τα. Άμα γίνουμε σαν τι κάτω χώρε, θα έχουμε και τα άλλα τα προνόμια τα οποία δεν πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί θα μα κόψουν. Άρα, το αντιελεκτικό θα μα κόψει. Ωραία, ναι, σωστό ο Χρήστο. Ε, πάμε στο 2. Λέει το DNA του Νεάτερνταλ. Έχω εδώ μπροστά μου ένα Δεν τον κοιτάω αυτή τη στιγμή, γελάει λίγο. Να προσπαθούμε. Παοξίστη να κάνουμε. Λέει ανάλυση τμήματο DNA του ανθρώπου του Νεάτερνταλ. Έχετε κάτι να προσθέσετε περί τούτου. Πάω εγώ δεν ασχολούμαι με παλαιοληθικού. Επομένω να πα στο επαξίωση ρατσισμό για τον άνθρωπο την άτρεπτα. Και να μην βάλετε καθαρή και παμπρίτσα. Τέλο πάντων, <χ> <χ> το θέμα είναι ότι φτάσαμε αισίω στην πρώτη θέση τη λίστα μα μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα. Ε, την παρεμβολή θα έλεγα έχουμε το εξή θέμα: Πρώτη στο top 10 των επιστημονικών ανακαλύψεων για το 2006 έρχεται η απόδειξη τη θεωρία του Βουανκάρε. Από τον 40χρονο Ρώσο μαθηματικό Γκριγόρι Πέρελμαν. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση του τομέα τη τοπολογία την οποία διατύπωσε ο Γάλλος μαθηματικό Τζιλ Ανρί Πουανκαρέ το 1904. Ειλικρινά σα λέω ότι ο τομέα τη τοπολογία έχω όλη την καλή διάθεση να σα εξηγήσω ότι είναι, αλλά δυστυχώ δεν γνωρίζω. Η εικασία λοιπόν προβλέπει ότι μια τρισδιάστατη σφαίρα είναι ο μόνο κλειστό τρισδιάστατος χώρο που δεν έχει ο Επίσης δεν ξέρω να σας πω τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, θα συνεχίσω. Η λύση διατυπώθηκε το 2002 για πρώτη φορά, αλλά φέτο αναγνωρίστηκε το σωστή και αποδεκτία την μαθηματική κοινότητα. Η εκτάσή τη είναι περίπου... Δεκα... είναι περίπου 500 σελίδες, Είναι πάνω από 500... Φιλαράκη εδώ πέρα λες ότι είναι περίπου 500 σελίδες. Λέμε είναι 500 μία πηχή, είναι περίπου 500, λέμε πάνω από 500. Κι αν είναι όμως 499 είναι το αντίθετο κάποιο σχόλιο επί τούτου εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω μιας και έχουμε μαθηματικό στην παρέα, μας κρίσει αυτός γιατί εγώ αδυνατόν προσπίτω κοίτα εδώ παιδευόταν 100 χρόνια να τολήσουν το πράγμα, είμαι ισχυρή κατεπομένα πάντως Όσο, αυτό γιατικά, με τις ΖΟΠΕΣ πάντως γενικά ο, ο... ο ΤΟΠΕΣ οι υπολογίες είναι όντως πιο προβίσκολους και τους πιο καλαβίσκους ε, και, ηγετή, πάει, και Μπορεί παλ' ακάτω να μα ε, πει πέρα τι νοσπρόκειται, τι είναι αυτό το πράγμα και Το μέσο εκεί ο, ο PES. ασχολείται με σχήματα στον χώρο. Άμα ένα σχήμα εφάπτεται με κάποιο άλλο, ή άμα ένα χώρο είναι ανοιχτό, κλειστό, συμπαγή ή μη κτλ. Τώρα οι ΟΠΕΣ πώ ακριβώ λειτουργούν δεν είμαι σίγουρο να σου εξηγήσω. Μάλιστα. Εγώ το ψάξω και να σου πω στο επόμενο πόλμα. Πάντω, άμα θέλει να διατηρήσει τον εγκεφάλαιο σε ανθρώπινα επίπεδα, θα είναι καλό. Εντάξει, το παιδί μου δεν πειράζει. <χι> καλό παιδί είσαι, δεν χρειάζεται να κάνει ένα 500 ελληνικέ απόδειξει. Αυτό πάντω που λέμε τη σφαίρα και το τριζιάστατο χώρο που έχει ας πούμε, ο ΠΕΣ, και δε, αν δεν έχει. Δηλαδή, η, η, η θεωρία εδώ προβλέπει ότι δεν έχει. Είναι, <στα> λέει, <στα> μόνο, όπως, δεν είναι, είναι, είναι. λέει ο μόνο χρηστό τριζιάστατο χώρο που δεν έχει ο ΠΕΣ. Αν είχε, περιμένουμε κάτι σαν το φεγγάρι, α πούμε, ή σαν τη ρίξα. Δεν είμαι σίγουρο ακριβώ τι εννοεί Εντάξει, ετοιμολογικά είναι τρίπα ρε παιδί Ετυμολογικά, ναι, στο. Αλλά τώρα, στο τομέα της οπολογίας πώς το ακριβώς εμεινεύεις τη τρίπα δηλαδή σε ένα σχήμα Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω Και γιατί να είναι μόνο αυτό το οποίο δεν έχει ο BES και εμεινεύει και κάποιο άλλο επίσης Τι να σου πω το ψάξω και το ψάξω το και πέσμε στην άχορα ναι. okay. το έχουμε ανοιχτή τέτοια. Περιμένουμε με αγωνία Αγαπητοί ακροατές Ευχάριστα, γυστάριστα Αυτά ήταν τα πρώτα νέα Του πρώτου podcast Του newsfilter.gr Ανά, πού σου φάνηκε, καλό δεν ήταν <laughs> Μπορεί να βγει <laughs> και καλύτερο έτσι <laughs> ναι. Θα μπορούσε να βγει και καλύτερο Δεν Ελπίζω εδώ είμαστε Ελπίζω την, την ε, στις επόμενες συναντήσεις μας, να, να καταφέρουμε να το τελειώσουμε Σε λιγότερο χρόνο Γιατί εδώ να πούμε ότι φάγαμε Ή πιαμε, κάναμε οτιδήποτε άλλο Εκτός από το podcast Σίγουρα. Έτσι Ήταν η ώρα του παιδιού μάλλον απόψε. Να δώσουμε τα, τα χαιρετίσματα τα τελευταία από όλους. Ας μιλήσουμε λοιπόν ξεχωριστά ένας ένας. Αντίο από τον Χρήστο. Αντίο και από την Άννα. Αντίο από τον Τράβαστολό. και ένα πράγμα να ξέρετε. Ανοίξανε Starbucks στην καμάρα και δεν έχουν φραπέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το θεό τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δεν κάνουν φραπέ.